παπαδάκι στατιστικά και νούμερα είναι άνθρωποι, είναι οικογένειες, τους Λέβαια. είναι ό,τι βαρύτερο έχω κουβαλήσει ως υπουργό Υγείας αυτούς του τελευταίους 15 μήνες στη, στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και προκειμένου η, η, η θυσία τους η, η, η θυσία τους να, να, να μην πάει χαμένοι και προκειμένου η, η, η θυσία τους να, να, να μην πάει χαμένη. η έκκλησή μου είναι όλοι να εμβολιαστούμε Δηλαδή, βγαίνει ο Υπουργό Υγεία σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη, στον Αντένα και μιλάει για του δέκα πλα χιλιάδες νεκρού και λέει ότι όλοι αυτοί θυσιάστηκαν. Το βλέπει ω θυσία. Πώ, οι ίδιοι έδωσαν τη ζωή του για έναν ιερό σκοπό, του θυσιάσαμε κάποιοι άλλοι. Είναι η φράσκη λέξη που δεν έπρεπε να πει. Ε, το είπε. είναι, έτσι κι αλλιώ όποτε βγαίνει, θα πει κάτι που προκαλεί στου απέναντι μηχανία το λιγότερο. Η επιβεβαίωση τη γνωστή άποψη που έχει για τον Κικίλια. Και λέει στην κρίσιμη στιγμή των 100 ετών, γιατί κάθε τόσο έχουμε πανδημίε, έτυχε να είναι ο Κικίλια Υπουργό Υγεία. Και βγαίνει και λέει για τη θυσία των ανθρώπων που έφυγαν. Έτσι ξεκινήσαμε. Δεν είπε μόνο αυτά, άρχισε πάλι να λέει τα νοσοκομεία του και τη μάχη που δίνει με του γιατρού και το πρώτο ενικό, και ότι όλα του ανήκουν και ότι είναι ο στρατό του και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Για του υγειονομικού. Ναι, yeah. ακούστε. Εγώ με αυτού του ανθρώπου δίνουμε μια μάχη 15 μήνε, κύριε Παπαδάκη. Μπράβο! Yeah. Εγώ με αυτού του ανθρώπου δίνουμε μια μάχη 15 μήνε, κύριε Παπαδάκη. Non stop. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τερεπό, δεν έχουν πάρει ανάσα και είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν πλάτη στην ελληνική οικογένεια, στον Έλληνα πολίτη μέσα σε μια πανδημία. Τα νοσοκομεία με, με, με εξακολουθούν να είναι γεμάτα και η μάχη αυτή δεν έχει τελειώσει. Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε μια μάχη 15 μήνες κ. Παπαδάκη. Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε μια μάχη 15 μήνες κ. Παπαδάκη. Non-stop. Non-stop μάχη. Όλα αυτό που βλέπετε στα νοσοκομεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την χώρα, είναι η μάχη που δίνει ο Κικίλιας μαζί με τους γιατρούς non-stop στα νοσοκομεία του. Πάλι καλά που μας αφήνει να νοσηλευόμαστε όταν χρειαστεί στα νοσοκομεία του. Ο στρατός του δίνει τη μάχη. Έχει φάει την πέτρα, έχει καβαλήσει το καλάμι, έχει κόψει το καπίστρι κανονικά Δεν υπάρχει κάποιος γύρω του που να τον αγαπάει Να καταλαβαίνει τι παίζει, να δει την ειδική ανάγκη του ανδρός και να τον προστατεύσει Όχι είναι η απάντηση Και όχι μόνο δεν υπάρχει κάποιος, είναι και τα βάσανα που έχει και πρέπει να το ρωτήσουμε τι περνάει Και όλα αυτά έχουν επιβαρύνει την κατάσταση Καταλαβαίνω ότι είναι κορυφαίο θέμα τεράστιο θέμα με αυτή την πανδημία μια φορά στα 100 χρόνια που αντιμετωπίζουμε. Έλατε να ρωτήσετε εγώ ως υγείας πώς μπορεί να αισθάνομαι καθημερινά και τι αντιμετωπίζω και πώς η ψυχρεμία και η νυφαλιότητα πρέπει να υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι διοικούν για να μπορούν να ισορροπήσουν με όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος πρέπει να είναι από κοινού μια γροθιά προσπάθειας υπεράσπισης της δημόσιας υγείας. <Τι> Θα να ρωτήσετε, εγώ ω υγείας Υγεία, πώ μπορεί να αισθάνομαι καθημερινά γιατί αντιμετωπίζω. Ναι, θα πάμε να ρωτήσουμε τον Υπουργό τι αντιμετωπίζει και θα τον λυπηθούμε κιόλα. Την ίδια ώρα που δεν ε, ρωτώνται γιατροί, νοσηλευτέ, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, παρά μόνο συνδικαλιστέ αστυνομικοί. Αυτοί ρωτώνται κάθε πρωί, υπάρχουν στα πάνελ και λένε την άποψή του για την πανδημία, για την κίνηση, για την νεολαία, για όλα τα θέματα. Αλλά συνδικαλιστέ γιατροί όχι. Και εδώ θέλει έτοιμα ο Υπουργό να ρωτηθεί κι αυτό τι περνάει ακριβώ, τι περνάει. Τα βάσανα που έχει. Κάπου εδώ κλείνουμε με τον Κικίλια. Θα τον βρούμε ίσω στην πορεία, ανάλογα το χρόνο. Είναι τώρα σήμερα το πρωί, στο ημπρωινή εκπομπή του Σκάι. Οικό νόμου παρουσιαστές παρουσιαστέ, μέσα στο στούντιο. Δίπλα στο στούντιο είναι ο Άδωνο Γεωργιάδης Σε σύνδεση τώρα σε παράθυρο είναι ο δημοσιογράφος Μπάμπη Παπαπαναγιώτου, όπου και μιλάει. Και ο άλλο δημοσιογράφος από την ε, Αυγή, ο Παπαδημητρίου. Μάλλον. Μάλλον, θα το ακούσετε τώρα κι εσεί και θα βγάλετε το συμπέρασμά σα. Όλοι αυτοί είναι εκεί, του βλέπουμε. Δεν μετακινούνται και πίσω δεν είναι κανεί σε τουαλέτα. Μπορούμε να το καταλάβουμε διότι ο ένα έχει μια βιβλιοθήκη και ο άλλο έχει έναν τοίχο που δεν παραπέμπει σε τουαλέτα. Μάλλον κάποιο καλεσμένο φοράει το ακουστικό, μάλλον το μικρόφωνο, από το στούντιο, από το κτίριο του Σκάι και έχει πάει στην τουαλέτα του Σκάι. Και μιλάει ο Μπάμπη Πάπα Παναγιώ του και ακούμε. Αυτό το 35% μέχρι στιγμή έχει μείνει να αντιμετωπίζεται από τον από το Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση με μια μελλοντική αντιμετώπιση το Σεπτέμβριο. Και Μήπως πρέπει να Με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, λέστον. Ακριβώ. Που έχει σε, σε άλλε χώρε όπω την Ιταλία και όχι μόνο, έχει ήδη γίνει. Μήπω πρέπει να επισπευθεί. Μπορεί, Μπορεί να έχει. γίνει και αυτό να για να, να μα απαντήσει γρήγορο. ο Υπουργό. Μπορεί να γίνει αυτό εν μέσω κρίση και πανδημία. Ναι, ότι θέλαμε την απάντηση του Υπουργού εκείνη την ώρα, τι θέλαμε. Πεντακάθαρο, καζανάκι, κάποιο έχει το μικρόφωνο πάνω του, όχι από αυτού που μιλάνε, εκτό αν από κάτω δεν ξέρω. Γραφείο το φόντο είναι και κάτι ψεύτικα φόντα. Υπάρχουν εκεί κάτι τέτοια που τα νοικιάζει. Έχω δει διάφορου που παίρνουν από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ δηλαδή, ένα φόντο και το βάζουν στη συνομιλία από πίσω. Είναι ψεύτικο το φόντο και κάθεται σε λεκάνη. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Και αυτό, αλλά έγινε αυτό το πολύ ωραίο, ευχάριστο σκηνικό πρωί-πρωί με τα Zoom και τις τηλεργασίε και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν γίνει πολλά τέτοια σκηνικά εντό και εκτό χώρα, με κάτι γυμνού, με κάτι άλλου από πίσω που κάνουν διάφορα, με κάτι μαθητέ που επίση κάνουν διάφορα. Εδώ είχαμε και το Καζανάκι, πολύ καθαρό είναι η αλήθεια. Σε live μετάδοση. Άλλο θέμα των ημερών, σοβαρό θέμα των ημερών, είναι το 8ωρο και οι προσπάθειε του Χατζηδάκη να το καταργήσει. Πρώτα απ' όλα. Η κυβέρνηση καταργεί το οκτάωρο, καταργεί το οκτάωρο, καταργεί το οκτάωρο. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση καταργεί το οκτάωρο, καταργεί το οκτάωρο, καταργεί το οκτάωρο. Τρεις φορές για να το εμπεδώσετε Τα λέει ο κύριος Χατζηδάκης Έτσι είναι, το πιστεύουμε όλοι αυτό Γίνονται προσπάθειες Βέβαια στα λόγια λέγεται ότι δεν θα καταργηθεί το οχτάρο Αλλά το οχτάρο έχει καταργηθεί Και σιγά σιγά καταργείται Πριονίζεται Αναμορφώνεται, διαμορφώνεται Και διάφορες άλλες λέξεις πάρα πολύ ωραίε Γιατί το μισούν το οχτάρο Μισούν το δικαίωμα Μίσουν τον εργαζόμενο, αναγκαίος είναι όμως, χωρίς αυτό δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα και να κινηθεί τίποτα. Αλλά ό,τι μπορούν να πάρουν ως ο εργαζόμενος κάθεται, παρακολουθεί, κάνει ζάπινγκ μόνο ή πληκτρολογίου αντιστάσεις, ε, βρίσκουνε, προχωρούνε και κάνουνε. Γι' αυτά τα θέματα μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είχε πάει προχτέ. Μια επίσκεψη και μίλησε για το εργασιακό που φέρνει η κυβέρνηση. Το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμη, αλλά καταλαβαίνουμε περί τίνο πρόκειται. Άλλωστε, ο Χατζηδάκης, ο Κωστή κάθε μέρα είναι σε ένα κανάλι και το αναλύει. Ο Κυριάκο Μιτζοντάκη λοιπόν μίλησε και θα ακούσετε τώρα πώ ακριβώ θα είπα ότι όλα γίνονται για το καλό μόνο του εργαζόμενου. Μια νέα εργατική νομοθεσία που θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Μπράβο! Δύναμη να επιλέξω ο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή. Μπράβο! Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου όταν εργάζεται με τηλεργασία. Μπράβο! Ε, δύναμη να λέω ή όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερορίε μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζομένου. Μπράβο! Αλλά τα καλύτερα δεν το περίμενε κανεί. Ούτε ο Λένιν δεν είχε φέρει τέτοια νομοθετήματα και αργότερα ο Στάλιν. Ε, και οι υπόλοιποι στη Σοβιετική Ένωση, στι ανατολικέ χώρε, όπω ακούσατε εδώ, όλα γίνονται για τον εργαζόμενο. Και του δίνει τη δύναμη αυτό το νομοσχέδιο, όταν σε παίρνει τηλέφωνο ο εργοδότη, να λε κλείσε, παράτα μα, δεν το σηκώνω. Δεν θα το σηκώσω ποτέ, Γιατί έχει τη δύναμη, έχει το νομοσχέδιο από πίσω. Θα έχει τον νόμο και θα επικαλεστεί τον νόμο, Χατζηδάκη. Θα το μάθει αυτό ο εργοδότη και θα σταματήσει κάθε επικοινωνία. Θα σου ζητήσει συγγνώμη, θα σε πληρώσει το τέλο του μήνα και με κοινή συνένεση θα βρείτε ποιο χρόνο σου χρόνος απομένει για να πάει να μαζέψει τι ελιέ, που έλεγε και ο Χατζηδάκη. Ένα από τα ωραία που, που ο Κυριάκος Μητσοτάκη εδώ είναι ότι το νομοσχέδιο δίνει τη δύναμη στον εργαζόμενο να πει όχι. Κανένα νομοσχέδιο, κανένα Μητσοτάκη δεν δίνει τη δύναμη στον εργαζόμενο να πει το όχι. Η συνείδησή του. δίνει τη δύναμη στον εργαζόμενο. Η ταξική συνειδητοποίησή του δίνει δύναμη στον εργαζόμενο και το σωματείο του δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Κανένα πρωθυπουργό, κανένα βουλευτή, καμία δεξιά, κανένα μια νέα δημοκρατία, κανένα κόμμα δεν δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Αυτά τα τρία που ανέφερα δίνουν τη δύναμη στον εργαζόμενο. Και νομίζουν ότι σώζουν και εργαζόμενους και ότι προσφέρουν στου εργαζόμενου και βγαίνουν και το λένε. Αφού μπορούν, γιατί να μην το κάνουν. Ο κάθε μέρα που βγαίνει λέει και ένα επιχείρημα για το νομοσχέδιο που δεν το έχουμε δει. Έχει πει για τι ελιέ, έχει πει για του φοιτητέ, έχει πει για αυτού που θέλουν να δουλεύουν τέσσερι μέρε, όχι πέντε, και ποιοι είμαστε εμεί που θα του το εμποδίσουμε. Έχει πει για αυτού που θα παίρνουν 534 ευρώ αλλά θέλουν να κάνουν πέντε εβδομάδες διακοπέ το καλοκαίρι, γιατί έχουν λεφτά να κάνουν πέντε εβδομάδε διακοπέ και ποιοι είμαστε εμεί που θα το εμποδίσουμε. Άρα το νομοσχέδιο του θα κάνει όλα πάρα πολύ ωραία. Βγήκε σήμερα το πρωί και επικαλέστηκε άλλο ένα παράδειγμα. Αν μια μητέρα θέλει να βλέπει τα παιδιά τη την Παρασκευή και αν τα βλέπει Παρασκευή Σάββατο Κυριακή και τυχαίνει να, να μην έχει συνδικάτο, θα τη πούμε η επιχείρησή τη, ξέχασε το". Θα, το. θα το κάνει η άλλη μητέρα που δουλεύει σε ξενοδοχείο και έχει υπογράψει την κλαδική σύμβαση, αυτή που λέγαμε προηγουμένω, η Ομοσπονδία. Εσύ όμω που δεν δουλεύει σε τέτοιου είδου επιχείρηση, έχασε. Είσαι. Είσαι μάνα κατώτερου Θεού. Όχι για μένα. Για τη φουγαρή, αλλά τη μάνα μου. Ώρα επικαλέσεις και τις μάνες, οι οποίες θέλουν παρασκευή να δουν το παιδί. Τι άλλε μέρε δεν μα νοιάζει. Γιατί για να δει Παρασκευή το παιδί, σύμφωνα με τη λογική και το νομοσχέδιο, Χατζηδάκι Μητσοτάκι, θα πρέπει να μην το βλέπει τι υπόλοιπε μέρε. Θα μπαίνει νύχτα, έξω το πρωί και θα βγαίνει 8 το βράδυ. Μετά έχει μια διάθεση να δει το παιδί, να ασχοληθεί με το παιδί. Όμω θα έχει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή να δει το παιδί. Έτσι πάει. Τρίμερο, τρει μέρε τη εβδομάδα το βλέπει. Τέσσερι δεν το βλέπει. Πάντα σύμφωνα. Με τη λογική Χατζηδάκη, επικαλέστηκε τώρα, έβαλε στο τραπέζι και τι ανάγκε τη μάνα να βλέπει Παρασκευή το παιδί. Σύμφωνα με τη λογική του, Παρασκευή θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και θα τρέχουμε στα λιβάδια με αυτό το νομοσχέδιο. θα δουλεύει κανεί, καμία επιχείρηση, γιατί οι Παρασκευέ όλοι θα είναι εξαιτία του νομοσχεδίου, θα έχουν τη δύναμη να πούν όχι. Έχει δουλειά την Παρασκευή, όχι. Δεν έχει δουλειά την Παρασκευή. Το λέει το νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν λύνονται τα προβλήματα των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πρόορων εκλογών. Τελεία. Τώρα έχουμε μπροστά μα το να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Τελεία. Τώρα έχουμε μπροστά μα το να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Τελεία. Τώρα έχουμε μπροστά μας το στήχημα να αγαπήσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Τελεία. Άμα είναι τα προβλήματα μόνο για γιατί νομίζω τους ανθρώπους. Αλλά είναι τα προβλήματα σε πρώτη φάση. Φαντάζομαι θα πάει και στου ανθρώπους μετά. Το έχουν κάνει πάρα πολύ και γενικώς όποιος κυβερνά το κάνει γέννη και η κυρία Χσιόγλου. σε μια εκεί διαδικτυακή Η μερίδα συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ, κομματικά όργανα και τα υπόλοιπα και λέει κάτι που έχει βγάλει εκτός ορίων όλα τα τα κανάλια μας τα μέσα ενημέρωσης τους νοήμονες και σωστούς πατριώτες δημοσιογράφους είναι πάρα πολύ όλοι του τους αντίστοιχους βουλευτές ότι, γιατί έγινε μια αναφορά στην αριστερά γιατί όταν μιλάει Αχτσιόγλου κάνει και αναφορές συνολικά στην αριστερά στην ιστορία της αριστεράς, στα μαζικά κινήματα είναι αριστερή, δεν μπορεί να λένε τώρα ε, επιφανειακές αναλύσεις να κάνουν τέτοιο τύπο αναλύσεις και να λένε ό,τι να είναι Μιλάνε τεκμηριωμένα. Η κυρία Χρυσιόγλου, λοιπόν, κάνει ένα συνδυασμό πανδημία, ευκαιριών που δίνονται, κανονικότητα, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Θα ακούσουμε τι είπε η κυρία Χρυσιόγλου, γιατί έχουμε να πούμε κι εμεί. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε ω πρώτο κόμμα τη Αριστερά στην Ευρώπη να δράσουμε ώστε αυτέ οι μετατοπίσεις, αυτέ οι ρογμέ, α το πω έτσι, που υπήρξαν στην Ευρώπη λόγω τη πανδημία. να μπορέσουν να οδηγήσουν μια μεγαλύτερη, ουσιαστικότερη πολιτική αλλαγή. Είναι μια ευκαιρία που η αριστερά οφείλει να εκμεταλλευτεί. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια ευκαιρία αυτή. Η, η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επενδύει πάρα πολύ στην ατομική ευθύνη. Όσε αλλαγέ έχουν γίνει στην ιστορία των κοινωνιών, στι ζωέ των ανθρώπων, έχουν γίνει εκτό κανονικότητα. Η ανθρωπότητα προχώρησε μπροστά όταν έσπασε αυτή την κανονικότητα, την κανονικότητα τη κάθε εποχή. Ο άνθρωπο απελευθερώθηκε όταν έκανε λίμπα την προηγούμενη κατάσταση και έκτισε το καινούργιο, Με αίμα, με κόπο, με πολλέ δυσκολίε, χωρί να πετυχαίνει πάντα, αλλά το δοκίμαζε. Άρα, υπό αυτή την έννοια, η Αχτσιόγλου έχει δίκιο. Κάθε μεγάλο γεγονό, κάθε πρωτοφανή κατάσταση, εδώ η πανδημία. Στην ιστορία είναι ευκαιρία για σημαντικέ αλλαγέ. Και πάντα γίνονται τέτοιε αλλαγέ. Πάντα γίνονται τέτοιε αλλαγέ. Το θέμα είναι αυτέ οι αλλαγέ υπερπίου γίνονται. Ένα απλό παράδειγμα. Μέσα σε τούτη πανδημία, όπω όλοι ξέρουμε όσοι είμαστε και σε δουλειέ, αυξήθηκε η τηλεεργασία. Αυτό θα μείνει και μετά την πανδημία. Και πώ θα μείνει, Αυτό που έπαιρνε 800 ευρώ για να είναι εδώ, στο γραφείο, θα είναι από το σπίτι, αλλά δεν θα παίρνει 800-700 ευρώ, γιατί θα γίνει. Το γνωστό, θα έχει μια δουλειά εδώ, μια δουλειά εκεί. Θα κάνει ένα συγκερασμό, είσαι μακριά, δεν χρειάζεσαι τα μεταφορικά, γιατί να σε έχουμε εδώ, είσαι και λίγο κρυμμένο, δεν θα μπει και κανένα ελεκτή. Αυτή η αλλαγή χαλάει την κανονικότητα που είχαμε μέχρι τώρα. Την όποια κανονικότητα είχαμε μέχρι τώρα. Αυτό, παράδειγμα, για το τωρινό. Άρα η κανονικότητα, που δεν είναι και τόσο κανονικότητα, καλό είναι να σπάει. Δεν είναι κακό αυτό. Αν δεν σπάει μόνη τη, να τη σπάνει καταπιεσμένη από αυτή την κανονικότητα. Γιατί κάθε κανονικότητα ωφελεί κάποιου και καταπιέζει κάποιου άλλου, συνήθω του περισσότερου. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμάτι τη κανονικότητα. Ανήκει σε αυτά που πρέπει να σπάσει η πλειοψηφία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενοχλεί καμία κανονικότητα, έτσι όπω την εννοεί η κυρία Χτσόγλου. Και τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, δεν άγγιξε κανέναν πυλώνα τη κανονικότητα. Τη διατήρησε την κανονικότητα με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, με το ξεπούλημα τη χώρα για 99 χρόνια, με το άνοιγμα σε κάθε γειτονιά μήνυ καζίνο. αυτά τα ουοπάπτα μικρά τα καζίνο με το δικό του τρίτο μνημόνιο και με τα δύο προηγούμενα που διατήρησε στο ακέραιο με το στρώσιμο τέλος του χαλιού στο Μητσοτάκη στον Μητσοτάκη το δεύτερο για να γίνει Πρωθυπουργός Άρα όσο ανοήτως και υπόπτως πιστεύεις στον καλοπισμό ενός συστήματος και όχι στον κρεμισμάτου του καμία ευκαιρία δεν θα είσαι ικανός να αξιοποιήσεις και αντί να κάψει το σύστημα Κατάντάζει και στι ευκαιρίε για το κάψιμο του συστήματο. Με μία λέξη κουραφέξαλα, κυρία Χτσιόγλου, όλα αυτά που λέει. Το ίδιο σχόλιο ισχύει και για αυτά που είπε ο Κώστας Αρβανίτης. Εμεί μπορούμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα προ τα εμπρός. Δηλαδή να ξαναδώσουμε αυτό που έχει αριστερά. Την ελπίδα, τη χαρά, το χαμόγελο και ότι ο κόσμο θα αλλάξει. Και θα αλλάξει στη δικιά μα γενιά, όχι στον άλλο αιώνα. Τώρα θα την αλλάξουμε. Γιατί έχουμε δύο πράγματα βασικά. Κόμμα. Μάλλον, παρ' το Ιδέε, βιβλιοθήκε, κόμμα, κυβερνησιμότητα εμπειρία με τα λάθη και τα σωστά. Πιο πολλά τα σωστά ήταν όμω από τα λάθη. Και εκεί υπερβάλαμε πάρα πολύ. Πιο πολλοί, εμεί λέγαμε τα λάθη μα παρά τα σωστά μα. Αυτό ήταν δηλαδή υπερβολικό. Και βεβαίω ηγέτη συντροφή. Γιατί του αρέσει ή του αρέσει. Ο Αλέξης Τσίπρα είναι σημείο αναφορά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι. Κάθε 100 χρόνια γεννιέται ένα τέτοιο ηγέτη όπω είχε πει Φωτίου, να μην το ξεχνάμε. Και αυτό έτσι λοιπόν έχουν, ο το είπε ο Αρβανίτη, Κώστη Αρβανίτη, και συνάδελφο, έχουν αξίε, ιδέε, όπω το πω, ένα από τα δύο και τα δύο πάνε μαζί. Αυτά συνήθω. Κόμμα, βιβλιοθήκε, Βιβλιοθήκες βιβλιοθήκη είναι πολύ σημαντικό, όλοι έχουμε μια βιβλιοθήκη σπίτι μα και ηγέτη με αυτά τα τέσσερα ξαναφτιάχνει στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Κουραφέξαλα. Σύντροφε Αρβανίτη και συνάδελφε, αγαπητέ και φίλε, ίσω. Οπότε, μια χαρά προχωράμε. Αυτά με την αριστερά. Το ακούει ο Άδωνη αυτό που πει Αχτσιόγλου, όπω και όλοι οι παπαγάλοι από προχτέ. Το πιάνει σήμερα το πρωί που βγήκε για να πει ότι να η αριστερά θέλει αναμπουμπούλα. Αλλά το τεκμηριώνει ο Άδωνη. Δεν είναι όπω σα τα είπα εγώ τώρα, έτσι φρουφρού αρώματα. Είναι διαβασμένο, ξέρει τι λέει. Δεν είπε μόνο αυτό. Για να μην μείνει είπε. άλλο στη κανονικότητα. Ποτέ δεν ευνοεί την αριστερά. Mm -hmm. Την αριστερά την ευνοεί το χάο! Θα γίνει χάο! Αυτό είπε. Την αριστερά την ευνοεί το χάο! Χάο, χαμό, φάνηγο! Χάο! <συσμίλω> Κατεβαίνω δυναμικά για να κάνω το χάο. Θα γίνει χάο! Εντάξει, <συσμίλω> την κανονικότητα τη σχέση με την ατομικότητα, βέβαια, <συσμίλω> στην <συσμίλω> οποία επενδύεται εσύ. Και γιατί δεν ευνοεί την αριστερά είναι άλλη μεγάλη συζήτηση. Αν <Ρι> <Άντως>, το ξέρω έχω διαβάσει και Μάρξ και Ελένιν και τα πάντα. Είμαι και σχολικά μορφωμένο. Είμαι τελειώθητο. Τετάρτη Δημοτικό. Ξέρω εγώ, έχω διαβάσει και Μάρξ και Ελένιν και τα πάντα. Μα είναι διαβασμένο, δεν είναι κανένα Έχει διαβάσει και Μάρξ και Λένιν. Έτσι κάνει κριτική από τα αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άδωνη Γεωργιάδης δεν πετάει μπαρούφε, δεν είναι ένα τέτοιο τύπο. Έχετε εσεί κάποιο στοιχείο που πότε βγαίνει και μιλάει, λέει βλακίε, λέει ανοησίε, ατεκμηρίωτα πράγματα. Όχι, είναι μελετημένο, διαβασμένο, έχει κατεβάσει όλο τον Μάρξ, όλο το Λένιν και του 52 τόμου, αν θυμάμαι καλά. ποτέ δεν φτάναμε στο 52, μην πω δεν φτάναμε στο 2, οπότε δεν έχει σημασία τα έγραψε ο άνθρωπος κάποτε, τα μαζέψαν εκεί και ήταν στοιχείο πρόοδου στις βιβλιοθήκες μας να υπάρχουν τα άπαντα του Λένιν. Οπότε εδώ μάλλον Τα έχει διαβάσει, στην πορεία είπε ότι τα έχει πουλήσει κιόλα, θα το ακούσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Μετά από αυτά λοιπόν αναφέρθηκε ο Άδωνης και πήγε και θυμήθηκε το 2015, 2015 για να δείξει ότι η δεξιά παράταξη είναι σοβαρή, η παράταξη δεν είναι σαν τους άλλους και επικαλέστηκε το παράδειγμα του 2015. Υπενθυμίζω ότι ακόμα και το 2015 όταν είχε χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία... Ψηφίσαμε, που είναι <μιλικός> για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Αλλά για άλλο λόγο, εντάξει, ναι, ήταν, όχι για να μείνει η κυβέρνηστας της, Αν ήταν ανάποδα η σχετισμή θα και ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΟΙΣΟΣΟΣΟΣΟΣΕ, για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, αντάς το βαρευόμαστε. ΠΟΙΣΟΣΟΣΟΣ, σοβαρά τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα παρακάτω. Νά Ποιο Εμεί είμαστε το Υπουργείο Ανάπτυξη. Τρόποντι να τον γκάζει, οι ειδικοί είναι τρόποντι να το φρένο, mm. ο πού το τιμόνι. Και έτσι πηγαίνουμε στο αυτοκίνητο <laughs> πολύ ωραία <laughs> το <laughs> δρόμο Μπεστινή. <laughs> Ο Λευγιές των ταχυτήτων ποιος είναι Γιατί δημιουργούνται εδώ λάθος εικόνες Θέλω να πω. Με όλα αυτά τα πολύ ωραία και τι εικόνε που δημιουργεί, ο Υπουργό τη Αναπτύξεω σήμερα το πρωί τα έλεγε αυτά. Μπάναμε μπύπ, για ευνόητου λόγου, για να προστατεύσουμε του ενηλίκου. Γιατί οι ανήλικοι δεν έχουν κανένα θέμα με όλα αυτά. Ε, και ο Άδωνη, σήμερα το πρωί, βεβαίω, μίλησε για τη μέρημνα που έχει αυτή η κυβέρνηση, τη γνωρίζουμε όλοι, για του εργαζόμενου. Πρώτον και κυριότερον, ουδέποτε κάποιο από την κυβέρνηση έχει πει ότι οι και επιχειρηματίε είναι καλοί. Μπράβο! Οφείλω να σα πω, για να μιλάμε τώρα σοβαρά, και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό, όλα τα μέτρα που πήραμε τα οικονομικά μέσα στην πανδημία, όλα. Και αυτά που τώρα παίρνουμε για την εστίαση και τον τουρισμό για την γυμναστία που θα ανακοινώσουμε, όλα έχουν ω βασικό κριτήριο την ε, συνέχεια τη εργασία των εργαζομένων που έχει μια επιχείρηση. Μπράβο. Για εμά, αν δείτε την πήγε και άρθρο στην Waxman, πώ πριν από τέσσερι εβδομάδε περίπου, Κάντε όπω η Ελλάδα ήταν τίτλο, για το πώ η Ελλάδα κατάφερε να συγκρατήσει την ανεργία μέσα στην πανδημία. Γιατί. Γιατί από το τεπεί που βγάλαμε τα εγγυημένα δάνεια, από τι αναστολέ των εργαζομένων, από τα εγγυμένα δάνεια του δημοσίου, από τα χρήματα που δίνονται ω επιδότηση, όλα έχουν ως πρώτο όρο τη διατήρηση των θέσεων εργασία. Δηλαδή όλη η μέρημνα τη κυβερνήσεώ μα είναι υπέρ του εργαζόμενου. Δηλαδή όλη η μέρημνα τη κυβερνήσεώ μα είναι υπέρ του εργαζόμενου. δυνατόν τώρα μια κυβέρνηση που ενάμιση χρόνο δουλεύει υπερβολικά υπέρ του εργαζόμενου, ξαφνικά να καταφέρει να Αλήθεια, να κύριε να καταφέρει να καταφέρει να καταφέρει να καταφέρει να να καταφέρει να καταφέρει να πολύ Αφρόσα, κατάλληλο. Για ενηλίκου πάντα, όχι για ανηλίκου. Αυτά τα ωραία. Η μέρημνα τη κυβερνήσεω είναι ο εργαζόμενο. Το λέει, το έλεγε κανονικά. Όταν ε, τον πιάσει τον Άδων να κάνει μεγάλη ερμηνεία. Την κάνει τη μεγάλη ερμηνεία. Μόνο στην επίδαυρο δεν έχει πάει. Νομίζω λίγο πριν είχε βγει εδώ στον Ποκδάνο. Βουλευτή δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία. Έβγαλε για συνέντευξη υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι, Κυρικό θα τον στρίμωξε. Δεν θα ο άδωνη. Και φαντάζομαι θα ζωή να αν τον κλείσει κιόλα. Πώ θα κατάφερε. Τον Άδωνη που τον βρήκε ελεύθερο από άλλο κανάλι να βγει εδώ. Συμβαίνουν και στι καλύτερε δημοσιογραφικέ οικογένειε. Αφού είπαμε κύριο, είναι ο Δημήτρη Κύρκο που ρυθμίζει εδώ τον ήχο σε υπουργού βουλευτέ και ελπύ παρατρεχάμε. 21, 10, 8, 80, 80 τηλέφωνο επικοινωνία πάρτε μέσα αν σα ενθουσίασαν εικόνε που ακούσαμε και πήραμε από τον άδων Γιοριάδη, να τη μοιραστείτε με τον Δόκτορα. τον αρμόδιο, θυμόσαστε ποιον radio το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια και στο youtube θα μας βρείτε στο official live και οικογραφημένους και στα δύο και στο site και στο youtube και στο facebook και στα podcast τώρα πάμε στο πρώτο μέρος του λαού και εδώ είμαστε αμέσω μετά τις διαφημίσεις Γεια σου, Ραποστόλη. Ήμουνα προχθέ κάτω εκεί στο Σύνταγμα το πρωί. Ναι. Ε, δεν ήταν συγκέντρωση αυτή η Ραποστόλη. Ήταν. Αυτή μα δούλευε. Ήταν λίγη η Ραποστόλη. Το κράμανο, ο πυρήνα του κουκούε. Δεν ξέρει τώρα ποιοι θα ήταν. Πού ήταν όλοι οι άλλοι οι Παίρνουν μόνο τηλέφωνο και πέρα. Γι' αυτό δούλευε του όλοι οι Ραποστόλοι που κάνουν... τα είχαμε διαμαρτύρονται και τα είχαμε Και θέλουν να ποτινάξουν το ζυγό. Άντε μην πω ποιο ζυγό έχουν κάνουν οι καλούντε. Το ζώδιο. Ε? Το ζώδιο. Μέχρι και πάει. Ατσι η Λυθιά σου, Ραποστόλη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κωνιά πολλά και τους Χριστό Ανέστη. Χριστό Ανέστη. Ο κύριο Αποστολή είναι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Ε, τι κάνετε καλά, να σα πω, πω κάτι. Σα παίρνω από την Αρκαδία εδώ ότι μπελοπόνιστο είμαστε. Μαρκά πολύ ευχαριστώ. αυτό. Ναι, είμαστε πλούσιο νομό και έχουμε εργοστάσια εδώ, έχουμε πολλά λεφτά. Ήθελα να σα πω κάτι που λέτε για την κυβέρνηση, για το Μητσοτάκι. Δεν φταίει ο Μητσοτάκι σε αυτά. Τα είχε προαναγγείλει προεκλογικώ. Είχε πει στην κυρία Μέρκερ, ότι μα λέτε θα το κάνουμε. Γιατί του έκανε κάτι μπάγκε και ο Ισοβαρουφάκη και τα και εκείνα Και αυτοί που του υποστηρίζετε, κάτι εργαζόμενο που του υποστηρίζει, εσύ. Ναι, ναι. Όχι 20, 20 ώρε την ημέρα. 50 ώρε να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το καμουτζίκι απάνω. Και γαλλότε, Α... συγγνώμη για τη φράση μου, δεν είμαι του. Δε, γαλλότε, αυτοί που ψηφίσανε το Μητσοτάκι. Ο Μητσοτάκι είναι μια χαρά άνθρωπο. Ευρωκειμένο να είναι ο Μητσοτάκι που μα άφησε μετά από να πίνουμε τα φωτά μα. άλλο έγινε απετρίτη. Τα, τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν και μια λειτουργία, θα μου επιτρέψετε να πω, παιδαγωγική. Τα είχαν προλαγγείλια, τα είχαν πει προεκλογικό. Μισό λεπτό, γιατί έχω μπερδευτεί. Εσεί ποιο ψηφίσατε. Εγώ τι ψηφίζω. Εγώ μ' αριστερό έλεγα. Να ξύπνα και τώρα ο, ο, ο Βελοχιώτη ο να του πετάξει. Με στη θάλασσα. Αυτού να του. Όταν πάνε, λέτε αριστερό, ψηφίζετε βαρουφάκι. Όχι, λέμε αυτά που. Εντάξει, τσέκανε λίγο το μάγκα ο Βαρουφάκι. Ο... Ναι, για να καταλάβω πόσο αριστερό. Εγώ με το πανάσιο παθίγιο. Πάνω από τη Λαμία και είστε δεν Είμαι από το. Είστε παφιφιλόφιλος που λέμε. Πάρτα Μοριάρωση. Αυτή είναι εδώ η Αρκαδία, Είναι πρώτη νέα δημοκρατία, πράσινη αυτή είναι. Και δεν έχουν ξαφνικά φάνηκε. Έχουν εγώ και αυτό να του βάλει 25. εμείς με αγώνε. Εγώ κοντεύω με ότι Με πάμε με τα όλα. πάντων. Εντάξει, όλα καλά, λίγο το πεκτικό να βρείτε γιατί λίγο μας μπερδέψατε. Κατάλαβα, να είστε καλά. Όχι, ναι, ναι αλλά μην του λυπάσαι αυτού. Δεν του λυπάμαι έτσι κι αλλιώς. Γιατί εγώ του βλέπω έξω να με άμα πιστή ποτέ για το να του σκοτώσουν. Λες, ναι. Γεια σα και Γεια και χάρηκα. για να δει και εγώ, πάρα πολύ. Έλα, γόρι μου. Έλα, πού είσαι. Τι κάνει για φυλαράκο. Σχεδόν ανησύχησα. Λε. Ανησύχησα. Ανησύχησα. Μέρες να σε δω σε Ε, έχω προσπαθήσει αρκετέ φορέ να σε πάρω όταν μπορούσα, από τι λίγε φορέ που μπορούσα. Αυτό ήταν το κακό. Γιατί τι έκανε, είσαι oh. αποσχολημένο, πήγε στο χωριό σου για διακοπέ. Πήγα στο χωριό μου, γιατί έχω πάει στο χωριό μου πριν τι διακοπέ για να, κάνω, να φτιάξουμε τον αγώνα για τι ανεμογεννήτριε. Απ' το, και το χωριό σου. Θα είμαι στη λάκα Σουλή, εγώ στην Ήπειρο. Στο Σούλι, σουλιότισαι σε Μαρί, δεν μου το έχει Ναι, Ναι, ναι, σουλιότισαι είμαι και θέλουμε και οι εταιρείε να τιμήσουν το Σούλι βάζοντα ανεμογεννήτριε στο κάθε ραγούλα. Μπράβο, μπράβο στι εταιρείε που τιμούν την ιστορία μα. Δεν θα του περάσουμε σουλάβου. Πέρα, Έλα, μωρέ, και τι σε πειράζει τώρα η ανεμογεννήτρια σκοτώνεται και κάτι μεγάλα πουλιά. Είλω. Είμαι, μωρε, αυτό ο μίζερο, τα έχουμε πει. Μα τα φτιάχνει. Και τι έγινε, τώρα τσιμεντώνουν εκεί λίγο τα βουνά για να σταθεί. Σκέψουν, σκέψουν σκέψου, σκέψου ότι μωρέ, είναι το... σαν ομπρελίτσε πάνω σε καλοκαιρινό παγωτό. Δεν μα αρέσει το ωραίο αυτό, δεν μα αρέσει το αίμα. Είναι μεξική, εμεί δεν θέλουμε κάτι δέντρα και κάτι γλαϊκή. Εσέχει μόνο τώρα. Κολυμμένοι, το δέντρο, τι θα το κάνει, τι θα σου προσφέρει. Θα το κόψει μετά να το κάνει χαρτί. Και φαντάζω ότι σε πειρά, δηλαδή, τόσον καιρότα τα κόβεται. Δεν τα αποτίζεται. Yeah. Ορίστε. Yeah. Και έρχεται ο επενδυτής, σκέφτεται παραπέρα, βλέπει τις ανάγκες, βλέπει τις ελλείψεις, τσουπ, και βάζει αυτό που πρέπει. Δημιουργεί ανάγκες, δημιουργεί ανάγκες. Το... Δημιουργεί ανάγκες το, το σύστημα έτσι κι αλλιώς. Χωρίς δημιουργεί. ανάγκες αυτό το σύστημα δεν υπάρχει. Δηλαδή όλη η μέρη τη κυβερνήσεων μα είναι υπέρ του εργαζόμενου. Μπράβο. <Και> είναι και ο τρόπος που, λέει, που το λέει. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει, που ισχύει, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι και ο τρόπος. Θα το βάζουμε κάθε μέρα για να το εμπεδώσουμε για τη μέρη της κυβέρνησης υπέρ και μόνο από ό,τι φαίνεται των εργαζομένων. Οι οποίοι είναι και αχάριστοι και κάνουν πορείε και κάνουν και διεκδικήσεις. Ζούμε... Αποτύχει γιατί αν το πήρατε χαμπάρι Προχτές ερχόταν ένας κινέζικος πύραυλος Κατά πάνω στην Ελλάδα Αλλά δεν έπεσε τελικά εδώ Έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό Ήταν αυτή η τυχερή Το γιατί όμως συνέβη αυτό Θα αποκαλυφθεί τώρα από τις ειδήσει Της ελληνικής αστυνομίας Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων Σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος μα. Στον πρωθυπουργό μα Κυριάκο Μιτσοτάκη οφείλεται η αλλαγή τη πορεία του κινέζικου πειράβλου και η σωτηρία τη Κρήτη. Μόλι έγινε γνωστό ότι το κινέζικο σαπάκι κατευθυνόταν προ την Κρήτη, ο πρωθυπουργό μα ανέλαβε δράση. Σταμάτησε μια ταινία που έβλεπε στο Netflix τρώγοντα popcorn και επικοινώνησε με την NASA στο ένα αυτή. Στο άλλο αυτή είχε τον επικεφαλή τη Κινέζική Διαστημική Υπηρεσία. Τσεντσαντσουν χοϊτσουάνγκ, είπε με αποφασιστικό ύφο ο πρωθυπουργό μα, συμπληρώνοντα. Τσαντσαν, γιατί γελάτε κύριε, τσιντσοντσεούγκ. Τα λόγια του ακούστηκαν βαριά και ο Κινέζο υπεύθυνο υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί ώστε το σαράβαλό του να πέσει αλλού. Έτσι και έγινε. Τρει ώρε μετά, η μπακατέλα του έπεσε στον Ινδικό ωκεανό, λιτώνοντα την Κρήτη από την καταστροφή. Ήταν άλλη μια σημαντική μάχη που που έδωσα για το καλό των Ελλήνων, δήλωσε κατάκοπο ο Πρωθυπουργό μας αμέσως μετά». Συνεχίζονται με επιτυχία οι εμβολιασμοί στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν ανέβει στο Instagram 750.000 φωτογραφίες εμβολιασμένων χριστών με τη βελόνα στο μπράτσο. 450.000 φωτογραφίες έχουν ανέβει στο Twitter και 365.000 φωτογραφίες στο Facebook. Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτές οι φωτογραφίες θα λειτουργούν ως αποδεικτικό εμβολιασμού και εμβολιασμού. χωρίς αυτές δεν θα μπορεί κάποιος να μετακινηθεί. Οι πολίτες της Ευρώπης που θέλουν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι θα πρέπει να επιδεικνύουν στα αεροδρόμια τη σχετική φωτογραφία από τη στιγμή εμβολιασμού με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα ανάρτηση στα social media. Ήταν μια πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που έγινε δεκτή από την Κομισιόν, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο. Το ίδιο θέμα παραμένουμε, οδηγίες για τη λήψη σωστής φωτογραφίας την ώρα του εμβολιασμού εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με αυτές οι εμβολιασμένοι πρέπει να τοποθετούν το κινητό σε μια απόσταση τουλάχιστον 80 εκατοστά από τον πράτσο τους. Η γωνία λήψης να είναι τουλάχιστον 45 μοίρες, ενώ να χρησιμοποιούν κατά περίσταση το φλάσ. Όχι το αυτοκινήτου... Θέλουμε οι φωτογραφίε των εμβολιασμένων να είναι αντάξιε του γεγονότο και όχι να τραβάνε ό,τι να είναι. Σημειώνεται πω σύμφωνα με τι οδηγίε, καλό είναι να φαίνεται και το μπράτσο του εμβολιασμένου και σε ειδικέ περιπτώσει και η ρόγα του, όπω είχε γίνει με τον Πρωθυπουργό μα. Γλώσσα έξω, κερατάκια, ηρωνικά χαμόγελα, γουρλωμένα μάτια απαγορεύονται. Εκτό και πάλι αν πρόκειται για τον Πρωθυπουργό μα. Καιρός. καιρός είναι όσοι κυκλοφορούν με τα τσουτσούνια έξω στους δρόμους να αρχίσουν να προσεύχονται μην έρθει ώρα να καθίσουν πάνω τους και εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε τους άριστους και μας μιλούσαν για αριστεία και ακόμα μιλάνε αποδεικνύονται ότι την αριστοκρατία κάτι τέτοιο προκύπτει από τη δήλωση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού του κυρίου Πατέλη ο οποίος μίλησε απαξιωτικά τελείως, Για όσους νέους έχουν σπουδάσει, τρώνε τα χρόνια τους, τις ώρες του, τον ελεύθερο τους χρόνο, την καλύτερη πενταετία, εφταετία, δεκαετία τη ζωή τους για να αποκτήσουν επιπλέον πτυχία. Για τι πιο πολλές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος μετά τις σπουδές του, όχι απλώ δεν είναι απαραίτητο το δοκτωρικό, αλλά είναι και κάτι το αρνητικό. Εγώ δηλαδή... Ε, δεν θα να κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση. Γιατί δείχνει ε, ότι πιθανώ να είναι κάποιο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Το διδακτορικό ποτί μια αφαισίωση, αν θέλει να το κάνει καλά, 4-5-6 χρόνια στην πιο παραγωγική σου ηλικία. Ε, οπότε είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά σου καθυστερεί την ε, καριέρα σου. Δηλαδή, έτσι σκέφτονται στο Μαξίμου. Συμβουλεύει αυτό ο κύριο τον πρωθυπουργό για θέματα διάφορα. Και έχει την άποψη ότι αυτό που κάνει διδακτορικό είναι τεμπέλη. <laughs> δεν έχει όρεξη για δουλειά. Πώ βγάζει αυτό το συμπέρασμα και πώ το έχει μέσα του βαθιά τεκμηριωμένο και βγαίνει και το λέει σε δημόσιο λόγο. Και μετά, βέβαια, αρχίζει τα συγνώμη πάλι για άλλη μια φορά. Αυτό το δεκαήμερο κάποιο κυβερνητικό είπε κάτι που δεν το καταλάβαμε όλοι. Και αρχίζει διορθωτικέ δηλώσει. Και εκεί και, και Που το κάνει χειρότερο, γιατί και ο ίδιο έχει διδακτορικό. Έτσι ξεκινάει την απαντητική του. επιστολή τη συγνώμης και τρέχουν ή δεν το μαζεύουν, βγαίναν οι βουλευτές σήμερα τι να πούνε, τους ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι ο γνωστός αρμαγεδόνα από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που δεν μπορούν να ελέγξουν τι ακριβώς θα πούνε στο δημόσιο λόγο κατά τα άλλα συμβουλεύουν, αποφασίζουν και ρυθμίζουν τις τύχες και τις ζωές 11 εκατομμύριων Ελλήνων σήμερα ξεκίνησαν όλα τα σχολεία όλα τα σ Καταρχήν ε, yeah, δεν yeah. είναι πολύ η χαρά μου <laughs> Γιατί εντάξει από τη μισή μεριά της χαράς μου Είναι ότι θα πάω να δω τους φίλους μου να παίξω εντάξει αυτό καλό Αλλά από την άλλη είναι ότι είναι που κουράζομαι πολύ Κουράζεσαι γιατί τι κάνεις Ε είναι το θέμα ότι διαβάζω πολύ <laughs> ώρα με πιάνει το χέρι μου <laughs> <laughs> Κάτι μου λέει ότι μάλλον περίμενες ότι δεν θα φέτο ή κάνω λάθο. Ναι σωστά Περίμενε, βέβαια, παιδί, μην βιάζεσαι Μπορεί να μεγαλώσει. Τα πρώτα 18 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά, αν μπει στη ΔΑΠ, έχει εξασφαλισμένη θέση συμβούλου. Δεν χρειάζεται τίποτα όπω ακούσαμε. Ούτε διδακτορικό, θα σου είναι και τεμπέλη αν το έκανε. Ούτε οτιδήποτε άλλο. Ένα μικρό μπόμπυρα με την ωραία του διατύπωση και την καθαρή του σκέψη. Καμία σχέση με τα υπονοούμενα και τι διπλογλωσίε των ανωτάτων κυβερνητικών παραγόντων. Λάο τώρα, μέρο δεύτερον. Καλημέρα. Καλημέρα. Και μόνο που είπε ο ότι είσαι στεναχωρημένο και κοιτά το σκυλί το τηλέφωνο. Ναι. Λέω δεν μπορώ, θα πω. το, το γλύφο που και που και το, το ακουστικό του τηλέφωνο. Το και εγώ ό,τι μου βρεθεί μπροστά μου το γλύφο. Α. Ναι. Περίεργο. <laughs> Προσέξτε λίγο τα σκουλαμέντα και αυτά τώρα κολλάει. Ποιο? Πολλά τώρα, μην πάρετε καταχτήκιο πάνω σα. Τι γλύφετε, έχει έμπολα. Ναι ναι, ναι, ναι, και ξέρει, δεν έχω κάνει και εμβόλιο και είμαι και άκρο επικίνδυνη. Τη λύση θέλει να κάνει, όχι του COVID. Τέλο πάντων. ναι. Στην ίδια κατάσταση να καταλάβετε είναι και ο αυτιά, α πούμε. Ό,τι βρει μπροστά του, το λύσει. Καλέ, από αυτόν ετόμαθα. Και να φανταστείσω ότι δεν τον βλέπω κιόλα. Μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωή όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένα δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι εν Περιπτώσει η ζωή είναι μπροστά. Σας τώρα, θα θα, θα ήσασταν, πιστεύω, θα ήσθα, θα ήσθα πολύ χρήσιμο στο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. <Ρι> <Ρι> Έχω μάθει ότι είναι πολύ γλύφτη και λέω τι ο και εγώ τι είμαι δηλαδή. Ναι, όχι, ο καθένα μπορεί. Α, α, Ακριβώ, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. <σχυ> λοιπόν, ε, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορού, πρέπει να σχολιάσουμε, αλλά. Είπα μια <σχυρ> πούμε, μαλακή ο Θήμιση, εγώ πρέπει να σχολιάσω τα πάρα πολλά. Τι να πρωτοπούμε όμως. Ναι, ε, Δεν ξέρω που να ξεκινήσουμε. Πάμε. Δεν υπάρχει ξεκίνημα. Δεν είναι ξεκίνημα, Που λέμε. Ω, το πάλι ξεκίνημα πρέπει να ξεκινήσει και να. Άντε τώρα. Τέλο πάντων, αυτό πήρα να πω είναι. Κρίμα το σκυλί να βλέπει το τηλέφωνο. Ευχαριστώ που με σκεφτήκατε. Την επόμενη φορά μου πετάξετε λιχουδιά. Καλημέρα. Α, όλε τα παρέγασα τώρα. Για χαρά. Πού είναι ο παπά? Εδώ, 1-0. 1-0, εκεί είναι ο παπά? Ναι. Πήγα, έκανα σήμερα τη δεύτερη δόση. Το άστρα μη με σρομβώνετε. Α, άδε. Χάρηκα που σε Λε! Ναι, όχι, να εντάξει, καλά. Λε να την κάνω! Δεν την έκανε από άλλα κι άλλα, Θα την κάνει από αυτό. Έλα, μορέ, έλα, αυτό να μου πει. αν μπορώ να βγω στο εξωτερικό να ταξιδέψω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, να σα πούμε. Λέω ποιο, τότε, άλλο είναι να με πει. Αυτοί οι τουρίστε το Ο τουρίστα δεν είναι απλός τουρίστας. Ο τουρίστας είναι αυτός που χρήματα στη χώρα. Πού ζερε, τρελέ? Τι θε? Εμβόλια, κανένα. Ε, δεν έχει ανοίξει ακόμα για την ηλικία μα. Τόπα, μωρή που δεν έχει ανοίξει, αφού έχει ανοίξει και όλου τώρα. Όχι για όλου. Έχει ανοίξει 18 με 30 με 29, όχι. Α, ναι, ναι, όχι τόσο μικρά σα και εσά, όχι ακόμα. Καταλαβαίνω. Δεν έχει να ανοίξει κανένα live, να έρθει να, να σε δούμε. Να λε κανένα μαλακία από κοντά, δηλαδή έλεο. Αφήσει τη μαλακία σου, αλλά τι από κοντά, δεν τη θες από ραδιόφωνο. Ε, εντάξει, από ραδιόφωνο δεν τ E aí pai Έλεγα, αποστολή, πρέπει... Τώρα περιμένετε να πάρει τολί. Έ, το θύμιο. Λέει δεν περιμένετε. Είναι στεναχωρημένο το παιδί. Λοιπόν, τώρα του έρθει και αυτοί να το πει στο τέλο. Έλαντε, να σου πω τώρα. Αυτό ο ξεφτύλο ο αυτιά. Πρέπει να βρει μέσα ένα άνθρωπο. Κι άσε να ουρλιάζουν από το κοντρόλ. Προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο. Γυρίζω το στούντιο ό πάνω κάτω. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι που περιμένανε εκτό εντατική. Που πεθάνανε. Να παίρναν θα... τηλέφωνο στον αυτιά. Δεν κατάλαβα. Ε, δύο... Εκεί την πατήσανε. Δύο... Γι' αυτό πεθάνανε που δεν πήρανε στον αυτιά. Δύο φορέ ξεφτήλε λοιπόν, αποστόλοι μου. Και ο άλλο ο ξεφτύλας, ο. Ο στρατό μου και αυτά. Ε, ο στρατό μου και η Κούτρα. Αμάν, την ψώνησε! Θυμάμαι στο Λύκειο που κάναμε. Ο άλλο έχει ο... κόψει καπίστριάστονα, δεν πειράζει. Α... Την ψώνησε, ήταν καλά, ωραίο είναι αυτό. Είχα, κάναμε την κόνη και μα έλεγε ο φιλολόγο για το λόγο του κρέοντο που χρησιμοποίησε το εγώ και το εγώ, ότι μοιάζει με τον Παπαδόπουλου που πέβγαινε και λέγε εγώ αποφάσισα, ξέρει αυτά τα. Ναι, ναι. Και αυτό το ίδιο είναι. Και έχει καβαλήσει, είναι τραγικό. Αλλά αυτό χασίστα... είναι Παπαδόπουλο από τα φτηνιάρικα γερμανικά σούπερμάκετ. Ακριβώ, δηλαδή το λεξιλόγιο του είναι τελείω καραβανιστικό. Εγώ και εγώ bon. Άντε για ρεποστόλη yeah. Δηλαδή όλη η μέρημνα της κυβερνήσεων μα Είναι υπέρ του εργαζόμενου Μπράβο Και σίγουρα τον τόνο στην κυβέρνηση Για τη μέρημνα υπέρ του εργαζόμενου Την δίνει ο ίδιος ο Άδωνης Γιατί έχει διαβάσει Μάρξ Λένιν Και όχι μόνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι όλου <coughs> Καταρχάς Καταρχάτι ότι ο κύριος Υπουργό έχει διαβάσει και Μάρξ και Λένιν όπως άκουσα. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πάλι των τάξεων αν... Τα έχω πουλήσει και από την εκπομπή μου. Να ξε... Τα πάντα του λένε, τα έχω πουλήσει αρκετές φορές. Α, τα έχετε πουλήσει, έχετε τα πάντα του Αυτό Φαντάζομαι, και όλα. Και όλα. φαντάζομαι ότι ξεπουλήσατε. Μόνο ο οδηγητή δεν έχει πουλήσει στο α, μετρό. ο οδηγητή δεν πρέπει να έχει πουλήσει. Αυτό και αν Ο μπορεί να έχει πουλήσει όμω από πάνω. Όχι ο αυγή. Ναι, Θέλει κάποιο να πάρει τα πάντα του Λένιν και τα αγοράζει από τον Άδωνη. Βλέπει τηλεόραση σε αυτά τα περιθωριακά κανάλια που είχαν τα telemarketing πέφτει πάνω στον Άδωνη, λέει για το Λένιν, έχει γράψει αυτό που έκανε την Επανάσταση το 17 και λέει: Α, ωραία, είδα να πάρω του 50 τόμου από τον Άδωνη, Γεωργιάδη. Αυτά λοιπόν έλεγαν σήμερα το πρωί. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού όμως πάει στο μαγαζί. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Δεν φταίνε αυτοί οι πιτσιρικάδε. Φταίνε οι νέοι που δεν του φλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή, αυτό που θα δουλεύει στο εκτοτικό χωριό θα πει στα αφεντικό: Δεν θα έρθω την Κυριακή γιατί θα πάω για μπάνιο με την κόμενα. Ένα εργαζόμενο μπορεί να θέλει να πάρει παραπάνω άδεια και για αυτό ναι. το λόγο να δουλέψει κάποιε μέρε του χρόνου περισσότερο. Ή μπορεί να θέλει να κάθεται τι Παρασκευέ. Έτσι θα του πει. Ναι, και, το, και το αφεντικό θα του πει αγώνα μου: τι θε, εννοείται, δεν θα σε απολύσω. Θα του δώσει και τώρα την πετσέτα. Να σου πω κάτι. Αυτό που παίρνει 530 Για του 30 δηλαδή είναι 20 ευρώ την ημέρα. Μπορεί να πάει τέσσερις εβδομάδες διακοπές Αν θέλει να πάει ναι Ποιο είμαι εγώ και ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα του πούμε όχι, θα πρέπει να πάει τέσσερις εβδομάδες είτε το θες είτε δεν το θέσει. Δε λέω... αλλά, αλλά το Α, βλέπω ας. σε με καμιά τέντα. Αυτό Γι' αυτό πήγε ο και άνοιξε τη μακρόνισο. Κάτι ο που πήγε στη μάξη. Μα δεν στη για κάτι παραπάνω με τόσα λεφτά, παιδί μου, ούτε για δεν Για σε καμία για ελεύθερο μόνο αν να μη πρόστιμο. Ρε φίλε, ξαναλέω όμω, δεν φταίνε αυτοί δε Survivor, φταίνε... η φάση είναι μόνο Survivor Ε, στα σταρυλάδα αυτά όλα, δε σταρυλάδα, δεν έχω γραφτήσει. Λοιπόν, τα νέα παιδιά είναι που δεν τους πλακώνουν στους κλωτσές Αυτή φταίνε, Δεν φταίει κανά άλλος, αυτά οι πρέτανε Καλά παιδιά... θα έρθει η ώρα, μην αγχώνεσαι Γεια σου, όμορφε. Γεια μου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Αχβαριέμαι. Αχβαριέσαι. Θέλω να σου κάνω μια ανακοίνωση. <coughs> ανακοίνωση, ανακοίνωση. Ανακοίνωση, ανακοίνωση, παρακαλώ. <coughs> <coughs> Φίλε, ό,τι τορναδόρε, έφαγα όλο τον νησί να σε αναζητάω. Σκίσω <coughs> βουνά. <coughs> Τι, τι, τι? Να το ξαναπώ. Ναι. Φίλε, χιώτη, τορναδόρε. Έφαγα όλο το νησί να σ' αναζητάω. Χιώτη, χιώτη, που αγαπάω. Χιώτη, που αγαπάω. Ποιος είναι ο χιώτης ο τορναδόρος? Αυτόν που έβγαλε στην τετάρτη. Αυτός ο Γκόμνος θέλει να σε γνωρίσει? Α, δεν θυμάσαι Δεν θυμάσαι τίποτα, έτσι. Θέλω να δώσεις χαιρετισμούς, όχι φιλικούς που γράφουμε στα email, τους άλλους χαιρετισμούς. Εγκυρία Δασκάλα. Ω, oh, καλησπέρα. <Κι> Αυτός νομίζω θέλει να σε φυσιστικός και να σε αφήσει. Ναι, σε λένε λέμε. Α, δεν έχει πρόβλημα. Οκ. Γιατί να έχω. Χωλέ, πλάκ, Γαμριθείτε, τραβάτε καβιθείτε με την ευχή μου. Ωραία λοιπόν, κοίταξε. Επικυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργέ Αχτιόλου επικυρώθηκε η κλαδική των ξενοδοχοίων, η οποία προβλέπει δεκάωρη εργασία χωρί πληρωμή και συψηφισμό με ρεπό. Καλά λοιπόν, είναι. Αριστερό θέλει... μου φαίνεται ό... αυτό, αριστερό αρκετά. Ό,τι ακριβώ θέλει τώρα να γενικέσει ο Χαζηδάκι. Θε να πει τώρα ότι η ΣΥΡΙΖΑί και η αυξόλου συγκεκριμένα είχαν αιστρόει το δρόμο. Αυτό θέλω να μάθει. Σε πω, παρακαλώ πω. πάρα πολύ. Δεσέβεσε τίποτα την αριστερά του πράγματο. Αυτό ακριβώς που είπες Δεν σέβεσαι τους υπαναστάτε του τόπου. Γιατί κενό, γιατί κενό. Τι κενό, τι να πω, δεν έχω λόγια. Α, δεν σέβεσαι τους υπαναστάτε του ε, τόπου. Ε, Καλά, ε, κατάλαβα. θα κάνω. Ποιο έστρωσε τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο. Απάντησε αυτό αυτός Αυτό είναι ο μηδέν. Μπράβο. Πειράστε, εκ νέου. να πω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που γνώρισα άτομα σαν εσά. Το θύμιο για τον τρόπο με τον οποίο τα λέει πολύ ωραία και το χιούμορ του το έξυπνο. Mm. Εσένα για την εξυπνάδα σου, την εστροφία σου και την εμφάνιση. και τη φωνή σου βεβαίω, βεβαίω. Μάλιστα. Και εγώ τυχερή σε θεωρώ μετά από όλα αυτά. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Με τη νέα σεζόν, κοιτάξτε να βρείτε ένα κανάλι, να βγείτε. Το ράδιο Αρβίλε έχει αποκλείσει ήδη τι ειδήσει σε τρία κανάλια. Κανεί δεν το... Οι Ειδήσει κανείς δεν τις βλέπει πια, βλέπει αυτούς. Λοιπόν, πιάστε κι εσείς την ώρα που είναι τα άλλα δύο γαμμοκάναλα να τους αποκλείσουμε όλους και σκάθονται οι πολιτικοί μόνοι να ακούνε τα ψέματα που μας λένε. <Γινινιζε>